Είναι πολύς καιρός που αλλάξαμε λίγο και την ορολογία μας. Μιλάμε για την άθλια ημών Republic, γιατί θα ήταν τροπή για εκείνους που, δημιούργησαν, που επινόησαν και δημιούργησαν το δημοκρατικό πολίτευμα να μιλάμε για τις, τα σημερινά πολιτικά μας συστήματα ως δημοκρατία. Τι σχέση έχουν με την δημοκρατία, εκείνη είπαμε, που πρωτεπινόησαν κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως ή εκ των προγόνων μας Αθηναίοι του 5ου π.Χ. αιώνα. Είναι τώρα στη κυκλοφορία ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Λέγεται «Οι Ολιγάρχες. Η δυναμική της υπέρβασης και η αντίσταση των συγκατανευσυφάγων». Γραμμένο από τον καθηγητή τον Γιώργο τον Κοντογιώργη καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο οποίο, και με τον οποίο μιλήσαμε και στο παρελθόν για το προηγούμενο του βιβλίο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος». Και διαβάζοντας τους ολιγάρχες του Κοντογιώργη ανακαλύπτουμε ότι δίκαια Είχαμε πρόβλημα με το να αποκαλούμε το, δημοκρατι... το πολίτευμά μας δημοκρατία. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα κύριε Μαύρο. Και να ξεκινήσουμε από τους ολιγάρχες. Γιατί αποφασίσατε τούτο τον τίτλο στο τωρινό σα βιβλίο. Κύριε Μαύρο, στο επιστημονικό μου έργο έχω από δεκαετίε τώρα συγκεκριμένα το 1972 που πρωτάρχισα να γράφω ε, επισημάνει ότι η διατύπωση του όρου δημοκρατία στην εποχή μας περιέχει μία άγνια και μία ιδεολογία. Άγνια, γιατί ε, δεν μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει ο νεότερος άνθρωπος και όχι, μόνο, όχι ο νεότερος Έλληνα ε, τις έννοιες. Η κάθε λέξη περιέχει ένα περιεχόμενο το οποίο είναι βεβαρημένο και από το παρελθόν και από την ουσία του θέματος το οποίο θέλει να ορίσει. Δεν γίνεται δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει λιοντάρι, να, να αυτοαποκαλείται λιοντάρι για να προσωμιάζει στο λιοντάρι ή το αντίστροφο, η δημοκρατία είναι μία και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η ιδεολογία συγκεκριμενο περιεχομενο η ιδεολογια έγινε στο ότι ένα σύστημα που δεν είναι δημοκρατικό, για πάρα πολλούς λόγους ε, επιμένουμε να το ορίζουμε ως δημοκρατία επειδή δρεπόμαστε ή δεν θέλουμε να το, αντι, να το ορίσουμε πραγματικά, με το πραγματικό του περιεχόμενο. Τι θέλω να πω. Ε, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ με τις πηγές αυτής της ε, ε, διαστροφής αλλά προέρχονται από τον δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο όταν άρχισε να ορθώνεται με όρους ελευθερίας στα πόδια του. Όταν δηλαδή άρχισε να βγαίνει από τη θεουδαρχία. Συνάντησε την ελληνική γραμματεία. Προσέγγισε την έννοια δημοκρατία και τη θαύμασε, αλλά την απέριψε χρόνος Και δημιούργησε περίταχνα σχήματα όπου ένα... Ένα πολιτικό σύστημα που δεν ήταν ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό δηλαδή αυτό που έβγαινε από τη θεουδαρχία που το λένε κράτος, έθνος το αποκάλεσε βέβαια όπως είπατε πολύ σωστά Republic Republic, Republic στα, στα γαλλικά ε, Σιγά σιγά όμως το αποκαλούσε και έμεση δημοκρατία Ξέρετε το σύστημα... Έμεση, έμεση δημοκρατία με την έννοια της διαφοροποίησης από αυτό που αποκαλεί το άμεση δημοκρατία εκείνη δηλαδή που εφήρμοσαν τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα η οι αρχαίοι Μομπρόγονοι. Προσέξτε, πρώτα πρώτα δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, ήταν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας σε κάποια στιγμή του ελληνικού κόσμου μάλλον. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ε, αφού δεν τους άρεσε η δημοκρατία γιατί δεν ήθελαν την κοινωνία να συμμετέχει στις αποφάσεις. Και αφού αντελήθησαν ότι ένας άνθρωπος που μόλις σπάει τα δεσμά της δουλείας, της δουλοπαρικίας που ζούσε στη θεουδαρχία, δεν μπορούσε να σκεφτεί το παντεσπάνι της πολιτικής ελευθερίας, ατομική ελευθερία ήθελε μόνο, ε, Άρχισαν να φτιάχνουν περίτεχνα σχήματα. Ένα από αυτά είναι η διάκριση μεταξύ άμεσης και έμεσης δημοκρατίας. Ε, το πολιτικό σύστημα, λοιπόν, είναι πράγμα. Είναι δηλαδή ένα γεγονός το οποίο υπάρχει ή δεν υπάρχει. Όπως είναι ένα τραπέζι, ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε άλλο. Θα διανόζαστε ποτέ να μιλάτε για έμεσο αυτοκίνητο, για έμεσο τραπέζι. Αλλά εμείς οι Έλληνες χαρήκαμε πολύ όταν έπεσε η δικτατορία και θεωρήσαμε ότι γιορτάζουμε πλέον την επάνωδο της δημοκρατίας, θυμάστε. Προσέξτε όμως τον τραγέλαφο στον οποίο έχουμε οδηγηθεί με τη δική μας υπογραφή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για ελληνική δημοκρατία, για πρόευρο της δημοκρατίας, για πρωθυπουργό της δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ε, θυμάστε που αποκαλούσαμε και την ε, δικτατορία ελληνική δημοκρατία. Βεβαίως από τον Ιούνιο του 1973 μετά από εκείνο το χοντικό ε, δημοψήφισμα ε, ο Παπαδόπουλος αναγόρευσε το ελληνικό βασίλειο σε ελληνική δημοκρατία και τον εαυτό του σε πρόεδρο της δημοκρατίας, ο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιατί όμως αυτό, διότι με επιλογή ιδεολογική, πολιτική επιλογή αντικαταστήσαμε το σχεδόν ισοδύναμο του Republic που είναι η πολιτεία, η πολιτεία είναι το πολιτιακό σύστημα χωρίς να το προσδιορίζουμε τι είναι, χωρούν όλα μέσα και το αντικαταστήσαμε με δημοκρατία. Δηλαδή μονοσήμαντα επιβάλλουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν είναι δημοκρατικό ως δημοκρατία. Με αποτέλεσμα αυτό τον τραγγέλαφο να αποκαλούμε. Είχα γράψει ξέρετε περί το 1980 και στη συνέχεια το είχα περιλάβει σε ένα βιβλίο μου ένα κείμενο που εξηγούσα γιατί δεν πρέπει να αποκαλούμε και αποκάλυπτα το γιατί το κάνουμε την, το ελληνικό κράτος ελληνική δημοκρατία. Προσέξτε λίγο. Στο πρώτο μου βιβλίο για τα πολιτικά δρόμενα της περιόδου, στο δεύτερο μάλλον της περίοδου της κρίσης η κομματοκρατία και το δυναστικό κράτος εξηγούσα την ιδιαιτερότητα της ελληνικής ολιγαρχίας ως κομματοκρατία. Δηλαδή ένας εσμός δυνάμεων με ίδιον συμφέρον και προσωπικές πολιτικές που αποβλέπουν στη Λεϊλασία καταλαμβάνουν το κράτος που το ίδιο ενσαρκώνει και το πολιτικό σύστημα και πνεύονται το κράτος και δι' την κοινωνία. Τι λέει Λατούν. Ε, είναι μια παρέκκληση από τη σημερινή ολιγαρχία. Δεν ε, έχει σημασία να εξετάσουμε το, το γιατί. Ε, στο διεθνή οριζόντα, παντού δηλαδή, συμβαίνει... Το πολιτικό σύστημα που ζούμε σήμερα να το αποκαλούν δημοκρατία και μάλιστα ότι είναι ανώτερο από την ε, ασθενική δημοκρατία, δηλαδή την πραγματική δημοκρατία που είναι αυτή που δίδαξε ο ελληνικό κόσμος. Ε, είπαμε γιατί, αλλά θα με ρωτήσετε και γιατί το επαναφέρουμε σήμερα αυτό το πράγμα. Πρώτα πρώτα γιατί ε, έχει καθιερωθεί διεθνώ να ορίζεται ως δημοκρατία ένα πολιτικό σύστημα που δεν είναι, αλλά και γιατί σήμερα έχει επιπτώσεις. Το αν έχουμε πολιτικές που ανάγονται μόνο σήμοντα στο σκοπό των αγορών, το εάν τα κράτη σήμερα διαλέγονται μόνο με τις αγορές και όχι με τις κοινωνίες και τα συμφέροντά της, οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι... Αφεντικά ολιγαρχικό. Αλλά, αλλά οι σημερινοί άνθρωποι θεωρούν ότι όταν εκλέγονται με ελεύθερες εκλογές οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, αυτό σημαίνει δημοκρατία. Προσέξτε, ε, αυτό είναι το δράμα ότι ακούμε και τους Έλληνες πολιτικούς αλλά και διεθνώ να λένε η δημοκρατία μας δηλαδή τα κόμματα να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Το πολιτικό σύστημα σήμερα το ενθαρκώνει το κράτος. Θα ήταν δημοκρατία εάν το ενθάρκωνε η κοινωνία. Αν η κοινωνία ήταν το πολιτικό σύστημα, συγκροτημένη θεσμικά και όχι το κράτος. Δεν μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στη συζήτηση εάν είναι εφικτό ή αν το θέλουμε. Δεν είναι εφικτό, θα σημειώσω μόνο, επειδή δεν το θέλουμε. Επειδή δεν είναι μέρος του αξιακού μας συστήματος. Γι' αυτό μέσα στο βιβλίο σας, το τελευταίο ολιγάρχες, τονίζεται και ξανατονίζεται την αναγκαιότητα μιας πραγματικής, κυριολεκτικής επανάστασης, επα... της επανάστασης των ενιών, κύριε Κοντογιώργη. Μα εάν δεν αποδεσμευτούμε από τα εσωτερικά μας, τα διανοητικά δεσμά μας, δεν θα απελευθερωθούμε και κοινωνικά και εθνικά και από οποιαδήποτε άλλη κατοχή σέρνουμε μαζί μας. Διότι θα, θα καταλάβουμε ήδη ότι σήμερα μόνο μα μας λένε ότι η μεταρρύθμιση είναι να υποκύψουν οι κοινωνίες στο σκοπό των αγορών. Να μεταβληθεί η εργασία σε εμπόρευμα, να αποδομηθεί η οικονομική ευημερία την οποία απέκτησαν οι κοινωνίες της τελευταίε δεκαετίε, επομένως η έννοια της μεταρρύθμισης περιοριστικά προσανατολίζεται στο να προσαρμοστούν οι κοινωνίες στο σκοπό των αγορών και των ηγεμόνων των πολιτικών ηγεμόνων που τις καθοδηγούν και που καθοδηγούνται από αυτές. Μέχρι σήμερα νομίζαμε είχαμε την εντύπωση ότι για τα χάλια στα οποία έχει φτάσει η Κύπρος για τα χάλια στα οποία έχει φτάσει η Ελλάδα έφτεξαν εκείνοι που εξελέγησαν στις προηγούμενες περιόδους εκείνη που κυβέρνησαν στις παλαιότερες πενταετίες εδώ τέτραετίες εκεί και να ανακαλύπτουμε ότι και εκλελεγμένοι δεν τα πάνε καθόλου καλύτερα παρά μόνο χειρότερα και άρα α, διαπιστώνοντας αυτή την ασθένεια ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το αίτιο που ξεπερνά ακόμα και τους εναλλασσόμενους στην εξουσία. Μήπως τέα, άραγε το συνολικό πολιτικό σύστημα κύριε Κοντογιώργη Ακριβώς αυτό έτσι σημαίνω. κύριε Μαύρο ο πολιτικός πολιτεύεται ανάλογα με αυτόν που τον πιέζει ή τον καθοδήγη που τον ελέγχει επομένως. Ο πολιτικός δεν είναι και δεν αισθάνεται ενδολοδόχος, δηλαδή αντιπρόσωπος του λαού αισθάνεται εντολοδόχο και εξαρτάται απολύτως από αυτούς που αποκαλώ συγκατανευσυφάγους δηλαδή τις ομάδες συμφερόντων που κυρίως είναι οικονομικές δυνάμεις ισχυρές ξένες χώρες Εσωτερικές άλλες ομάδες συμφερόντων, οι οποίες προσκολώνται στο πολιτικό προσωπικό, του παρέχουν ηγεσία για να κάνει τις πολιτικές που θέλουν αυτοί. Οι κοινωνίες, πρέπει να αντιληφθούμε, είναι έξω από το πολιτικό σύστημα, είναι ιδιώτες, και αυτό, αυτή είναι η πηγή της κακοδαιμονίας. Οι ιδιώτες λοιπόν και οι κοινωνίες γενικότερα θα πρέπει να ε, οικοδομήσουν, να βρουν καλύτερα κόμματα κύριε ε, Κοντογιώργη για να ε, αλλάξει το σύστημα. Δεν υπάρχει καλύτερο κόμμα διότι οποιοδήποτε κόμμα ανέβει πια στο πολιτικό σύστημα θα πολιτευθεί όπως και το προηγούμενο. Υπάρχουν καλύτερα συστήματα. Το ζητούμενο, το οποίο εξηγώ και σε αυτό το βιβλίο που είναι για με υψηλή εκλαήκευση μια προσπάθεια να αντιληφθεί ο πολιτικός ο κόσμος, το ζητούμενο είναι να αλλάξει το πολιτικό σύστημα ώστε ο πολιτικός να εξαρτάται από τον πολίτη από τη συλλογικότητα και αυτό θα γίνει εάν ανασυγκροτήσουμε τη συλλογικότητα δηλαδή οι συλλογικότητα... πολιτικοί μας λένε ότι ήδη είναι εντολοδόχοι πήραν την εντολή του λαού με τις εκλογές με πολιτεύουν, θα... πολιτεύουν όπως πολιτεύουν και θα κριθούν στις επόμενες εκλογές α, α, αν έφεραν σε πέραση ή όχι α, την εντολή την οποία ανέλαβαν ε, δεν πολιτεύονται είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει ο κόσμος με την ψήφο του, που επιλέγει μεταξύ των μονομάχων ε, κάποιον ο οποίος θα κυβερνήσει, δηλαδή θα ανέμεται το κράτος, και άλλο οι πολιτικές. Δεν είναι αντιπρόσωπος ως προς τις πολιτικές της κυλωνίας Ο πολιτικός, ο πρόεδρος της Κύπρου ή ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος ή πρωθυπουργός και βουλευτής δεν είναι αντιπρόσωποι διότι η έννοια της αντιπροσώπευσης, πάμε τώρα στην άλλη εκδοχή, ότι η αντιπροσώπευση δεν είναι δημοκρατία, αλλά το σημερινό σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό, αλλά η αντιπροσώπευση συνεπάγεται δύο. Δύο σε καθημερινή σχέση, τον εντολέα και τον εντολοδόχο, τον αντιπρόσωπο και τον αντιπροσωποδόμενο. Ε, για να λειτουργήσει η κοινωνία ως αντιπρόσωπος, αντιπροσωποδόμενος, συγγνώμη, εντολέας, θα πρέπει να φτιάξει βούληση, να γίνει θεσμικός φορέας της πολιτείας, να γίνει θεσμική συλλογικότητα, να έχει λόγο με άλλα λόγια. Λόγο που? Στην καθημερινή πολιτική ζωή. Θέλει να ψηφίσεις ένα νόμο, πρέπει να αποφαίνεται η κοινωνία, να καθορίζει πρώτα-πρώτα τις γενικές πολιτικές. Πόσα γίνει ανά. αυτό, Πώς είναι αυτό πρακτικά εφικτό, αφού η κοινωνία αποτελείται από εκατομμύρια στην Ελλάδα, σχεδόν ένα εκατομμύριο στην Κύπρο, πώς θα, θα θεσμοθετηθεί η κοινωνία ως βούληση, κύριε καθηγητά. Κύριε Μαύρο, Πώς έγινε στην Αθήνα. Γιατί ό,τι ισχύει για τα 10 εκατομμύρια ισχύει και για το ένα ή για τους 10.000 ή για τους 50. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν αποφασίσουμε ότι θα το κάνουμε αυτό, είναι εύκολο να δώσουμε λύση. Σήμερα είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Είμαστε σε μια εποχή που όλα συγκρα... συγκροτούνται σε επίπεδο τεχνολογίας. Αλλά εγώ θα σας έλεγα κάτι πολύ απλό που έχω ήδη διατυπώσει, και το οποίο προκαλεί ρίγη στο πολιτικό προσωπικό και στους ολιγάρχες όταν το διατυπώνω το ότι αφού έχουν και όντως σωστά κάνουν και έχουν τόση μεγάλη προσήλωση και πίστη στην αξία των δημοσκοπήσεων και τις παρακολουθούν με επισταμένος με μεγάλη προσοχή διότι έτσι μπορούν και καθοδηγούν και χειραγωγούν την κοινωνία γιατί να μην εισαγάγουμε. ...την δημοσκόπηση, το δημοσκοπικό δήμο που αποδίδει 100% με ακρίβεια όταν γίνεται με σωστού όρου, εάν φτιάξουμε έναν θεσμό δηλαδή για να κάνει, θεσμό της πολιτεία για να κάνει αυτό το πράγμα, και να έχουμε καθημερινά την άποψη της κοινωνίας... για τα πολιτικά δρόμενα. Φαντάζεστε αν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο υπήρχε η υποχρεωτικότητα τη διατύπωση τη γνώμη μέσα από μια δημοσκόπηση τη κοινωνία εάν θα είχαμε λύσεις όπως αυτές που επελέγησαν για την Κύπρο ή για την Ελλάδα νομίζετε ότι αυτή θα ήταν η δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα εάν η κοινωνία καθόριζε τις γενικές προδιαγραφές της δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι σαφές ε, να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της ιδεολογία που μα έχουν εσταλάξει που πιστεύουμε ότι με τη διαδήλωση ή με την απεργία ή με την εκλογή συμμετέχουμε και δίνουμε λύσεις στα πολιτικά μας, στα κοινωνικά μας πράγματα. Ενώ, αυτό, ενώ όλα αυτά που μας, που μας αριθμίσατε, τα αριθμήσατε τώρα είναι το, στο βιβλίο σας παράγοντες που δημιουργούν μόνο ψευδές πώ πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μα δεν αλλάζουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε ε, σήμερα είναι παγκόσμιο, διότι οι δυνάμεις της οικονομίας και μάλιστα της χρήματοπιστωτικής οικονομίας που παράγει πλούτο χωρίς να παράγει θέσεις εργασίας, ε, είναι τόσο δυνατές που ουσιαστικά έχουν θέσεις σε ομιλία της πολιτικές ηγεσίας, την πολιτική τάξη. Έπαψε η εποχή που δημιουργούνταν συγκλήσεις μέσα στα κράτη επειδή υπήρχε από την άλλη πλευρά η ανάγκη να προσφύγει ο πολιτικός στην κοινωνία και να εισπράξει ε, την ψήφο της. Άλλοτε, ο δείκτης της συνοχής, της κοινωνικής συνοχής ήταν η ευημερία της κοινωνίας, η ικανοποίησή της. Σήμερα είναι η εξαθλίωση, δηλαδή... Συνοχή εννοούν, με συνοχή εννοούν πόσο θα αντέξει και δεν θα αντιδράσει συλλογικά μια κοινωνία στην εξαφλίωσή της, τη λέει η τη. Σε όλη την έκταση των βιβλίων σας που μελετούμε κύριε Κοντογιώργη οι αναφορές σας στην ιστορία είναι συχνές, πυκνές και σε βάθος. Και ξεκινώντας ακόμα και από τον Ρήγα τον Βελεστιλή είχετε ένα βιβλίο «Δημοκρατία του Ρήγα» και αναφέρεται διαρκώς ότι ο τρόπο των Ελλήνων ιτήθηκε μετά την επανάσταση μας του 1821 με την επιβολή της βαβαροκρατίας της δεσποτικής μοναρχίας Ακριβώς Προσέξτε, εάν υπάρχει ένα μεγαλείο στον ελληνικό πολιτισμό, εάν δηλαδή αυτός ο ελληνικός κόσμος ε, από τη στιγμή που βγήκε στο προσκήνιο της ιστορίας δημιούργησε έναν ανυπέρβλητο πολιτισμό που διδάσκει ε, οφείλεται στο ότι υπήρξε σύγκληση, υποχρεωτική σύγκληση του πολιτεύεσθε με την συλλογικότητα της κοινωνίας. Η κοινωνία καθόριζε τις πολιτικές σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Αυτό υπάρχει, το συναντάμε σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας έως την απελευθέρωση. Εκεί που υπήρξε αυτονόμηση της πολιτικής από την κοινωνική συλλογικότητα ζήσαμε καταστροφές, όπως παραδείγματος χάρη με την άλωση. Σκεφτείτε ότι εάν ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος βασιλιάς, δεν είχε αποφασίσει να πεθάνει στο πεδίο της μάχης, ο εξεφτελισμός ενός ολόκληρου κόσμου θα ήταν πλήρης, διότι δεν είχε ανέβει στις επάλξεις των τυχών παρά μόνον ένας ελάχιστος αριθμός. Γιατί διότι η κοινωνία ήταν αλλού και η πολιτική ήταν αλλού. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή αυτό που λέμε ελληνική επανάσταση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωτικής και τελειωτικής ήττας του ελληνικού κόσμου. Από την βαβαροκρατία καταλύεται ολόκληρο αυτό το σύστημα που, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και οδηγούμαστε στην οπισθοδρόμηση από περίοδο δημοκρατικής οικουμένης και υποκαθεστώς οθωμανικής κατοχής οδηγούμαστε στην προσολόνια εποχή. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες χρόνια πίσω πολιτιακά κοινωνικά Οικονομικά φτάσαμε. Ενώ όταν άρχισε η επανάσταση ε, και η πρώτη βούληση των επαναστατημένων Ελλήνων στην Εθνοσυνέλευση ήταν το πάτριο δημοκρατικό πολίτευμα θυμάστε. Μα βεβαίως όχι μόνο μέσα στην επανάσταση αλλά και πριν από την επανάσταση αναφερθήκατε στο Ρίγα παραδείγματο χάρη. Ε, μόλις τώρα κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος του ελληνικού κοσμοσυστήματος, στο οποίο διαπραγματεύουμε την ελληνική οικουμένη και τα δημοκρατικά της θεμέλια, τα οποία τα γνωρίζουμε και ισχύουν, θα το δείξει το επόμενο και το επόμενο κομμάτι αυτού του βιβλίου, το τρίτο και το τέταρτος τόμος, μέχρι και στο Βυζάντιο, αλλά μέχρι το τέλος του κοκρατίας. Όλα αυτά, ξέρετε, συκοφαντούνται, και γίνεται προσπάθεια να αποκοπούν από τον ελληνικό κορμό... γιατί εάν τα αποδεχθούμε ότι ανήκουν στην ελληνική συνέχεια αυτής της πραγματικότητας... της πολιτισμικής παράδοσης... θα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε συγκρίσεις... και να συναγάγουμε τα αναγκαία συμπεράσματα... γιατί σήμερα ο ελληνικός κόσμος υπό ένα κράτος ελληνικό δεν μπορεί να σταθεί με όρους αξιοπρέπειας στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά που τρώει τις σάρκες του ελληνισμού. Διότι αυτό συμβαίνει. Η τελευταία κρίση δεν είναι η πρώτη, είναι η τελευταία μια σειράς καταστροφών και όχι απλώ κρίσεων, που έχει επιφέρει αυτό το πολιτικό σύστημα που το ενσαρκώνει το κράτος και δια του Οι του, αυτοί που νέμονται το κράτος και που δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία την ελληνική και το έθνος. Κατά συνέπεια, για να φτάσουμε ξανά στο, στον, όρο, στο, στον τίτλο «Ολιγάρχες» του τώρα του, κυκλοφορούντος ήδη βιβλίου σας, κύριε Κοντογιώργη, θα πρέπει να θυμηθούμε πάλι την αρχαιότητα, πάλι τον ελληνικό πολιτισμό και την αντιπαράθεση ανάμεσα στους ολιγαρχικούς εκείνων των εποχών με τους δημοκρατικούς. Μα βεβαίω, αλλά σημασία έχει ότι σήμερα δεν έχουμε αντιπαλότητα μεταξύ ολιγαρχών και δημοκρατών. Έχουμε μία αντιπαλότητα μέσα στην ολιγαρχία για υποτιθέμενες διαφορετικές πολιτικές, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν. Διότι όποιος και να ανέβει στην εξουσία τις ίδιες πολιτικές θα ακολουθήσει η δάλωση θα τον εκφράσει. Αυτό το βλέπουμε στην παγκόσμια πραγματικότητα. Οι πολιτικές είναι ολιγαρχικές διότι το πολιτικό σύστημα είναι ολιγαρχικό και επομένως ακολουθεί τους συσχετισμούς αυτών οι οποίοι είναι μέσα ή κοντά στο σύστημα αλλά όχι της κοινωνίας. Ξέρετε, η δύναμη της κοινωνίας είναι η μόνη καταλητική δύναμη. Αλλά εάν λειτουργήσει όχι ατομικά ο καθένας δηλαδή αποσυντευθυμένα αλλά ως συλλογικότητα διότι θα έπρεπε η κοινωνία και θα ήταν η κοινωνία λόγος, σκοπός της πολιτικής, εάν συγκροτούσε συλλογικότητα. Όταν μας λέει το σύστημα ότι για να ευδοκινήσεις κύριε πρέπει να παίξεις με τους όρους του συστήματος ως άτομο και αν μπορείς να φας και ένα μέρος από τις άρκες της συλλογικότητας τότε... Σημαίνει ότι έτσι θα λειτουργήσει. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι απλώ θα ιδιοκτήσουν διότι δεν θα συμφωνήσουν με αυτό το αξιακό σύστημα. Μάλιστα. Αλλά σήμερα δυστυχώ η ατομικότητα λειτουργεί και παραβάλλεται προ την συλλογικότητα. Δεν εντάσσεται μέσα στη συλλογικότητα. Γι' αυτό και βλέπετε θεσμικά ότι όταν μιλάνε για προστασία προσωπικών δεδομένων και φτιάχνουν αρχέ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εννοούν. Όχι την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, άρα της ατομικής μας ελευθερίας, αλλά την υπερίσχυση της ατομικότητάς μας εναντί της συλλογικότητας. Προστατεύουν δηλαδή, θεωρούν προσωπικά δεδομένα και αυτά τα οποία πράττει ο πολίτης εναντίον της συλλογικότητας. Ο φυγόστρατος παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα ξέρετε ότι πολλές φορές βγήκαν στην επιφάνεια αυτά που γίνονται καθημερινά. Ότι δηλαδή βγάζουν ψευδή δικαιολογικά σε οποία συμμετέχουν πολλοί και είναι εκατοντάδες και χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν το καθήκον τους σε αυτόν τον τομέα. πολύ σε άλλους τομείς. Εάν ζητήσει κάποιος να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα αυτά θα πούνε ότι είναι προσωπικά δεδομένα καταλάβαμε, να σα ρωτήσω το εξή αυτή η ε, επανάσταση των ενιών την οποία ανευαγγελίζεστε και υποστηρίζετε στο βιβλίο σας ε, δεν σα απογοητεύει που το σύνολο σχεδόν ε, του επιστημονικού κόσμου και της διανόησης ε, σας γυρίζουν την πλάτη κύριε Κοντογιώργη δεν θα πω το σύνολο σχεδόν αλλά ναι, το σύνολο ναι. καθολικά γιατί διότι έχουν ζημωθεί μέσα σε αυτό το πλέγμα της ολιγαρχίας και επαναλαμβάνουν ως αυτονόητο το μεγάλο ψέμα ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατία. Για να αποδεχθούν το δικό μου επιχείρημα πρέπει να κάψουν τα βιβλία τους. Το λέω μεταφορικά με την έννοια να πάψουν να υποστηρίζουν αυτά που υποστηρίζουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλοι αυτοί έχουν υφάνει συμφέροντα είναι μέρος του προβλήματος, συμμετέχουν σε διαδικασίες που οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δική του παρουσία μέσα στο σύστημα. Επομένως, δεν αναμένω από αυτούς να αποδεχθούν αυτή την ακρίβεια των ενιών και να μην λαηλατούν τις ιδέες στο όνομα μιας ιδεολογίας που θέλουν να υποστηρίξουν. Εκείνο όμω που διαπιστώνω, είναι ότι αυτά τα οποία έλεγα από εδώ και δεκαετίες αρχίζουν να εγείρονται ως ερωτήματα τουλάχιστον στο διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και με καλούν άλλωστε. Ε, το δεύτερο είναι ότι και στην Ελλάδα δημιουργείται σιγά σιγά ένας πόλος έντονου προβληματισμού μεταξύ των νέων οι οποίοι διαβάζουν, μελετούν και αρχίζουν να προβληματίζονται πάνω σε αυτή την υπόθεση των ενιών διότι τα γεγονότα οδηγούν στην συνάντηση του καινούριου με, την, με τον κόσμο ε, εάν παραδείγματος γι' αυτό και έχετε δει στο, στο παρελθόν να λένε ο Τάδε ήταν προφήτης δεν ήταν προφήτης δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος μια νέα ιδίως στο πεδίο των εν γιατί συμπλέκονται με την ιδεολογία. Δεν μπορεί να δεχθεί κάποιος την ύπαρξη μιας ψευδούς πραγματικότητας στην οποία ζούμε όταν αυτή τον τρέφει και δεν έχει άλλες παραστάσεις. Όταν θα δημιουργήσει τις άλλες παραστάσεις, όταν δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα αντιληφθεί για τα σημερινά πράγματα, ότι σήμερα δεν έχουμε μια κρίση μέσα στο υπάρχον σύστημα αλλά μία κρίση που εγκαταλείπει αυτό το σύστημα και μετατίθεται στο μέλλον, αλλαγή φάσης, αλλαγή παραδείγματος, τότε θα ψάξει να δει ποιος μίλησε γι' αυτό στο παρελθόν. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά, εύχομαι να γίνει αντιληπτό μόνο αυτό, ότι δηλαδή υπάρχουν ολιγαρχικές πολιτικές, πολιτικές δεηλασίας τη κοινωνία. Διότι υπάρχει το ολιγαρχικό σύστημα. Να αντιληφθούν δηλαδή ότι ένα μέρο τουλάχιστον αντιπροσώπευση του πολιτικού συστήματο πρέπει να το διεκδικήσει η κοινωνία, να αποκτήσει θεσμικό ρόλο μέσα στα πράγματα και όχι να σκέφτεται με όρου εναλλαγή στην εξουσία. Μελετ... Με Μελετώντα βαθύτερα την, το, το, το βιβλίο σα, θα επανέλθουμε για τα καθέκαστα, κύριε Κοντογιώργη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σα μέρα. Ο καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Κοντογιώργης, και το βιβλίο του «Ολιγάρχες ή Ολιγάρχες, η δυναμική της υπέρβασης και η αντίσταση των συγκατανέψη από τις εκδόσει Παντάκη, ως συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου του «Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος, μια ερμηνεία του ελληνικού αδιεξόδου».